Οι ειδήσει από την Περιφέρεια σε τίτλου. Ό,τι συμβαίνει στι γειτονιές τη Ελλάδα. Αποδίδονται από 1η Ιανουαρίου του 2017 τα χρήματα που είχαν περικοπεί από του μισθού των εργαζομένων στη ΔΕΙΑΜΠ το 2012 και για τα οποία δικαιώθηκαν δικαστικά. Το ποσό που θα επιβαρύνει την επιχείρηση ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο και μέσα σε 4 χρόνια θα δοθούν και τα 3 εκατομμύρια ευρώ των αναδρομικών. Για την ΕΡΤΒΟΛΟΥ, Μαρία Δημητρίου. Κατάθεση στεφάνων και εκδήλωση στο Παυσίληπο για την επέτειο του Πολυτεχνείου από φορεί τη Καρδίτσα. Συγκέντρωση στις 6 αύριο το απόγευμα στην κεντρική πλατεία από το ΠΑΜΕ του Αγρότε στην Πασεβέ και άλλο σωματεία. Στις 6.30 συγκέντρωση στο ίδιο σημείο από τι αγωνιστικέ κινήσει εκπαιδευτικών. Δωραμήτρα Καρδίτσα, δίκτυο Θεσσαλία τη ΕΡΤ. Στην πλατεία Αγίου Πέτρου στο Άργο θα πραγματοποιήσει το ΠΑΜΕ Αργολίδα στη συγκέντρωσή του για την αυριανή επέτειο του Πολυτεχνείου. Δεσπιναρσένη, Ερθ την Κομωτινή επισκέπτεται σήμερα η πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, κυρία Φόφη Γεννηματά. Αυτή την ώρα μιλά στην αίθουσα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης για την αντιμετώπιση τη νεανική ανεργία. Ερτ Κομωτινή, Μαρία Νικολάου. Τρία ώρα blackout σήμερα το πρωί σε όλη τη Λέσβο, λόγω βλάβη στι κυρίε μηχανέ του εργοστασίου τη ΔΕΗ, για την Ερτεγέου Αναστασία Πυρυδάκη. Το συλλαλητήριο τη 18η Νοέμβρη έξω από το Υπουργείο Υγεία καλεί τον Σαμιακό Λαό το Εργατικό Κέντρο Σάμου. Σάμο για την Ερτεγέο Χάρι Ζαβουδάκη. Ηχείο στην Ενιστή του Κοραή. Καμιά δουλειά δεν έχουν φασίστε και να Ήταν ένα από που είπαμε 150 περίπου διαδηλωτέ οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία τον βράδυ τη Τρίτη προ το ξενοδοχείο που έγινε κέντρο τη Τρίτη Αυγή. Οι ομιλίε των βουλευτών τη Αυγή, Καθηγιάρη και Λαγού παρακολούθησαν μερικέ δεκάδε ατόμων, ενώ η αστυνομία απέκλεισε τον παραλιακό δρόμο τη Κύου, εμποδίζοντα έτσι του διαδηλωτέ να πλησιάσουν τον χώρο τη εκδήλωση που είχε σαν θέμα το μεταναστευτικό. Για την Ευτεγέω, αποτυχίο, το δωρή Ποινή επέβαλε το δικαστήριο τη Καστοριά μητέρα Πολίζου, Δέσπινα και στον του για από την Καστοριά για την ΕΡΤ Θεοδότα Τσιόπρα. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αναμένεται να γίνει άμεσα σύσκεψη μετά από πρωτοβουλία της αποκεντρωμένης διοίκησης προκειμένου να συζητηθεί το μείζονο σημασίας πρόβλημα που έχει προκληθεί στο νησί από τη συσσόρευση των σκουπιδιών. Για την ΕΡΤ Ζακίνθου, Μαρίνα Μάντζου. Σύμβαση για τη δωρεάν μεταφορά των ευπαθών οικονομικά φοιτητών από τα λεωφορεία του αστικού τέλου Ιρακλείου συνυπέγραψαν θέε, ο Περιφερειάρχη Κρήτη Τάβρο Αρναουτάκη και ο Πρόεδρο του Κτέλ Καλέρχο Βουλγαράκη. Από την έρτη Ιρακλείου, Σταυρούλα Κατσουλάκη. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η προϊσταμένη τη Διεύθυνση Αγροτική Οικονομία Υγεία, καθώ από του ελέγχου που έγιναν διαπιστώθηκε η πολύ συχνή ύπαρξη υπολοιμμάτων φυτοφαρμάκων σε αγροτικά προϊόντα που διατίθενται προς κατανάλωση για την Ερθ Πύργου Ζαχαρίας Μαντάς. Μια θαλάσσια χελώνα που ανήκει στο σπάνιο είδος καρέτα-καρέτα που βρέθηκε τραυματισμένη και φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του ίδρου σταθμού της Ρόδου για ένα περίπου μήνα, απελευθερώθηκε χθες. Της δόθηκε μάλιστα και το όνομα για την ερτρόδου Ρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Πάνω από 50 άτομα προσπάθησαν να εξαπατήσουν στη Φλώνα, επιτίδη οι οποίοι θέλαν να πάρουν χρήματα με την αιτηρολογία ότι κάποιο συγγενής του προκάλεσε θανατηφόρο ατύχημα. Για την ΕΤ Φλώνα στο Μαγιαδάμου. Εγκρίθηκε από το Δήμο Κοζάνη η προγραμματική σύμβαση με τη διάδημα για τη δημιουργία πάρκων τσέπη στην πόλη τη Κοζάνης. Πρόκειται για μικρά πράσινα σημεία που στόχο έχουν την αισθητική αναβάθμιση τη πόλη ταυτόχρονα με την τοποθέτηση νέων υπογείων κάδων ανακύκλωση. Για την ΕΤ Κοζάνη. Κώστας Ζαβάνης. Στοχευμένη σωματική δραστηριότητα και νοητική ενδυνάμωση για ηλικιωμένα άτομα περιλαμβάνει το πρόγραμμα LLM Care που ξεκίνησε να υλοποιείται δωρεάν στον Δήμο Ρεστιάδα σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών του Οριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Έρτο Ρεστιάδα, Χρήσου Λασαμουρίδου. Από το 2017 θα ξεκινήσει η συμβασιοποίηση έργων για την κατασκευή της Ιδηροδρομικής Εγνατίας που θα διέρχεται από τέσσερα λιμάνια και θα διασυνδέει την Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την Κωνσταντινούπολη, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Υποδομών. Βάσο Γκόρου, ο Συνεδρίασε χθες το συντονιστικό τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας με αντικείμενο το σχεδιασμό και τις δράσεις αντιμετωπίσης κινδύνων από τις καιρικέ συνθήκες των τρέχοντα χειμώνα. Ένα μεγάλο μέρος της συνεδρίας ωστόσο απασχόλησε η αποτίμηση των όσων συνέβησαν στην Καλαμάτα και στο σύνολο του νομού μας με τι πλημμύρε του περασμένου Σεπτεμβρίου Για την ΕΡΤ Καλαμάτας, Βαγγέλης Ποτέας. Επιμορφωτική εκδήλωση με θέμα Η γυναίκα στην εργασία για την επιχειρηματικότητα, προκλήσει, δυνατότητε, εμπειρίε, διοργανώνουν σήμερα το βράδυ το Επιμελητήριο Σερών και το ΚΕΣΥΠ. Για την ΕΡΤ Σερών, Λεωνίδα Κασάπη. Το πρώτο πενθήμερο του Δεκεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει το Χριστουγεννιάτικο Χοριό στην πάνω πλατεία τη Κέρκυρα, μεγάλη ανταπόκριση των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων. Για την ΕΡΤ Κέρκυρα, Λικούργο